Καρδιά, ξέρεις, καρδιά, Επιτρέπεται η σύλληση και επιλάχιστη παντός προσώπου, Ανεφί η για διατυπώσεως, διαδικόσε, ήδη της τη αρμοδία και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρηση ή συγκέντρωση εν χώρο ή εν Πάσα Πάσα πιάτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία ει της πόλεως, τη φύσεως πάση οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντε ει να επανέλθουν αμέσως ει τα των. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών τα θα πυροβολείται Οπελα τάω, Ο Οβέλα του Είναι η ώρα έξι και Ακούτε την εκπομπή εστία νομίας, βρίσκεστε στην εστία νομίας του Παναγιώτη, στο μικρόφωνο ο Παπαδομανωνέξ Παναγιώτης. Ε, αρχίσαμε λίγο να μπούμε σήμερα, δεν έλεγαν οι τα το δεν έλεγαν. Οπότε καθυστερήσαμε λίγο να μπούμε. Ε, στη σημερινή εκπομπή, ε, το θέμα μας είναι οι διώξει και οι δράσεις του «Δεν πληρώνω. Το κίνημα δεν πληρώνω. Είναι ένα από τα κινήματα τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων. Ε, ένα κίνημα το οποίο στην αρχή ξεκίνησε από τι μπάρε των διοδείων, προχώρησε στο Δεν πληρώνω το νερό, δεν πληρώνουν ουσιαστικά τα χρέη του κεφαλαίου. Όπω πολλά κινήματα, έτσι και το κίνημα Δεν πληρώνω για τι δράσει του σε μια δημοκρατία όπω δούμε σήμερα, σε μια καταπληκτική δημοκρατία στο Σαμανιστάν είναι ένα από τα κινήματα το οποίο έβλεπα εγώ τι τελευταίε μέρε. Είχα κάποιου φίλου από τα κινήματα Δεν πληρώνω, έβλεπα συνέχεια αναρτήσει του για διώξει, για δίκε. Ένα περίεργο πράγμα, κάθε τόσες μέρες, κάθε δύο εβδομάδες, έβλεπα μία δίωξη. Και λέω, βέβαια, εγώ σε δημοκρατία, ξέρω τι ζω, σε... στο Σαμανιστάν, ξέρετε, του... του γνωστού δημοκράτη. Πώς είναι δυνατόν να διώκουν ένα κίνημα. Δεν κάνει κάτι, δεν είναι κλιματική οργάνωση, αν και με βάση τις νομοθεσίε του μα βλέπω όλου να βγαίνουν μέσα στην κλιματική οργάνωση. Ε... Διαβάζοντα λοιπόν τις πολλές διώξεις που συμβαίνουν τελευταία στο Κίνημα Δεν Πληρώνω σκέφτηκε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα στην σημερινή εκπομπή στη σημερινή αιστεία να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο από το Κίνημα Δεν Πληρώνω ώστε μα μιλήσει για τις δράσεις τους που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από τη μέρα που γεννήθηκαν ως Κίνημα αλλά και, και τις διώξεις γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια όξυνση των διώξεων στα κινήματα. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppelli, e se seppellire la sui montagna. Ω, Βελα, τσάω, Βελα, τσάω, Βελα, Δαμιανάκο από το τσάω, Σε πελύρε, να σου η θα ήρθαμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Δαμιανάκο από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γεια πάρα. Του τέρετζετή και τον Αλέξανδρο δεν πληρώνω το κεφάλαιο. Δεν πληρώνω, όχι μόνο επειδή δεν έχω, σου, δεν το δεν πληρώνω το κεφάλαιο, Δεν πληρώνω, όχι μόνο επειδή δεν έχω, αν δεν κάνω λάθο, αλλά επειδή δεν θέλω να πληρώσω. Δεν πληρώνω, απ' το μου, δεν Περίπου είναι ο τίτλο τη εκπομπή σου. Σημαίνει ότι. Είναι άδικο αυτό που μου έχουν βάλει να πληρώσω. Δεν υπάρχει Τώρα, σήμερα δεν πληρώνω. Όχι, δεν έχω να πληρώσω, αλλά δεν θέλω να πληρώσω. Βέβαια, ο κόσμος δεν, είναι, δεν θέλει να πληρώσει γιατί δεν έχει να πληρώσει. Εμείς καλούμε όλου αυτού, στο κίνημα δεν πληρώνω προκειμένου να έχουν μια κοινή δράση όλοι μαζί. Εσύ το δεν πληρώνω από μόνο του δεν λέει τίποτα. Ο αγώνας, ο καθένας που παίρνει στο σπίτι του δεν λέει τίποτα. Μόνο με αγώνε μες λύτου, στους αγώνες ντορμάλισμού για να, για να ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν ξέρουν το κίνημα Δεν Πληρώνω που δεν νομίζω όσοι ασχολούνται τα κινήματα να μην γνωρίζουν το κίνημα Δεν Πληρώνω αλλά τα πιο γνωστά κινήματα. Πότε ξεκινήσατε εσείς? Ξεκινήσατε με την αρχή της κρίσης του Μνημονίου, το 10, πότε, πότε ιδρυθήκα το σκήμα. Και, ξεκινήσαμε τις, τις πρώτε δάσεις μας το 2009 και τώρα, το 2010 και μετά. Ε, ξεκινώντα από τα διόπλα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε διοδιάζον διόπια... Τότε το πρόβλημα ήταν στα διόδια. Τα νέα διόδια που έγιναν στις Αθήνες και είχαν ω σκοπό να, να κάνουν τον κόσμο να σπίξει το κεφάλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τότε δεν υπήρχαν μπάρκετ στα διόδια. Έκοτα μόνο τα κουβούλια, πέρναγε όποιο ήθελε, όποιο δεν ήθελε, τα μάτια του και πλήρωνε. Αυτό φυσικά ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά αυτοί που καταχράζονται τους δρόμου της χώρας μας είναι οι ίδιοι που καταχράζονται τις διεκτικές μας είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι φέρνουν τα μνημόνια. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι διανύουν την παιδεία, διανύουν την κοινωνία, διανύουν κάθε που μέσα και δωρεάν και στρέφουν τον κόσμο προς τον φασισμό. Ένα φασισμός ο οποίος σε τα τελευταία χρόνια έχει ανάγκη πάρα πολύ. Και ένα φασισμός ο οποίος δυστυχώς τον βλέπουμε στον πέρα που είναι και σε την υπόλοιπη <Κολοί> Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την όξυνση του φασισμού και μάλιστα και του πολιτικού φασισμού. Σαν αυτόν τον οποίο όχι μόνο του καθαρού, νασισμού που ξέραμε μέχρι χθε. Ναι, ούτους έλεγε και τα κόμματα, ούτε έλεγε με ένα χρησιμοί και Έτσι, έτσι, έκανε με συγκνοβούλιο, όποιοι διαφωνούν του τόπου. Και να φεύγει, δεν υπάρχει. Και με παρόν Όχι, όχι, θέλω σε ρωτήσω, α πούμε... <Σίου> ναι. Πώ πώς λειτουργεί το κίνημα Δεν πληρώνω, ε? Έχετε κάποια τηλέφωνα, στο οποίο επικοινωνεί μαζί σα ο κόσμο και σα καλεί. Δηλαδή, α πούμε, με διακοπέ ρεύματο. Αν δεν κάνω λάθο, έχετε και ομάδε για διακοπέ ρεύματο, για παρασυνδέσεις και... Για... <Σι> ναι, σωστά, λοιπόν. Πώ μπορεί να το κάνει ο σε επικοινωνία με το κίνημα Δεν πληρώνω, ε? Ο κόσμο μπορεί να το κάνει σε επικοινωνία μέσω του σαφέλου τηλεφώνου. Το οποίο είναι το 2.11.01928.39. Μέσω του website μου, κ.Δεμπληρώνω.edia. Εμείς και εδώ βέβαια καμία σχέση, για άλλους λόγους του YouTube, προφανώ. Αυτό είναι η mail μα, το site του Και φυσικά, κάθε Πέμπτη, υπάρχει ανοιχτή συνέλευση, στις 8 η ώρα, το Σταντιέλος 8, στον πρώτο όροφο. Είναι στα πατήσια και είναι ακριβώ από το έργο που θα το το Το αυτό. Κάθε Πέμπτη στις 8 η ώρα, Καφκατζόγλου λέγεται ο αδός στα παρατήσια; Καφκατζόγλου Δεν ναι. να. το θυμηకుంటు την δικουτά, αφού με φερού, τυσα, και με τα στα Για να ο οι είναι τελευταίο. Πώς γίνεται κάποιος μέλος του δεν πληρώνω. Απλά υπάρχουν γραφές μελών. Είναι η αρχή της για στο κοινό. μετά θα πάμε στα, στα υπόλοιπα. Υ, υ, ναι, υπάρχουμε, υπάρχουμε Website μας. Αλλά υπάρχουν και γραφέ που ε, μπορεί να γραφτεί μέλο τη ΕΕ. Το δείτημα είναι, δεν είναι να κουκίσουμε χιλιάδε μέλη στα χαρτιά, αλλά να απευθύνουμε χιλιάδε την αγορά του πράσινου. Έμα αυτό είναι ο κύριο στόχο μα, ώστε να ενεργοποιήσουμε το λαό να αναλάβει τι τύχε στα χέρια του. Ε, Είπε πριν, είστε κίνημα, δεν είστε διοδιάκυρε, ωραία, το είπατε εσεί κίνημα πολιτική ανυπαγωγή. Ακριβώ. Ε, με πολιτικό χαρακτήρα δηλαδή, κανονικά σε κίνημα. Ακριβώ. Συγκεκριμένα από τα διόδια, προχώρησαν και σε όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά. Mm -hmm. Γιατί ξέρω με το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα διόδια. Το νερό, η υγεία, η παιδεία. Ακριβώ. Ναι. Οι παραλίες. Κάθε τι δημόσια κυβέρνηση είναι εμφανέ ότι να το κάνει ο mm -hmm. το Εμεί σε αυτό θα τα το θέμα. Θα θέλω να πω ότι οι διώξει ε, στο κείδημα δεν πληρώνω είναι διώξεις ε, απέναντι σε, σε, σε όλο το τελεό από το σύστημα που προσπαθούν να φτιάσουν του ποτατέρους του αγώνα Έτσι ε, ε, Έχουμε διώξεις από το 2009 μέχρι το 2011 Δεν μας έχουμε έξω και το 2011, δεν μας έχουμε έξω το 2013 Είμαστε έχουμε 14, 9 μήνες mm -hmm. ε, δηλαδή, ε, και αυτούς Ναι, δε θα χρειάζουμε να έχουν κι άλλες Τα έχουν κι άλλες, είμαστε σίγουροι ότι τα έχουν κι άλλες Γιατί ο λόγος θέλουμε να, να εξετάσουμε γύρωτας τις δ αυτό, αυτό, εκεί ήθελα να, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ε, η αφορμή στην οποία σήμερα τηλέφωνο και σε κάλεσα, είχα επαφέ με το κίνημα, δεν πληρώνω, α πούμε, και διάβαζα τι αναρτήσει σα, και, και τάρου, χρόνια με τα κινήματα. Έβλεπα όμω, ότι υπάρχει, κάθε δύο εβδομάδε, <laughs> υπάρχει μια δίωξη. Υπάρχει, ναι. Καταρχήν, να, να, να πούμε στον, στον κόσμο που ακούω ότι μόλι ε, προσθέταται και νέα δίκη, νέα κλήθο, η οποία, θα γίνει τη Δευτέρα στι 24 Νευρίου, κτίριο 9:42. Ε, Κατηγορούμενο για ακόμα μία φορά είναι ο συνήθως Βασίλη Παπαδόπουλος, πρώτο του κίνηματος των πληρώνω. για ακόμα μία φορά με στη μέρα ε, Μεταξύ των οποίων αναφέρουμε, η συγκεκριμένη δείκτη έχουν κατευθυνθεί δύο άτομα, ο Βασίλη Παπαδόπουλος και ένα ακόμα παιδί τη Αφιλνόν. είναι τυχαίο ότι οι δύο μάρτυρε κατηγορία είναι αστυνομικοί, είναι ο διευθυντής διαδείων. Της εταιρείας των μεγαλολογών Μητρών που εκμεταλλεύονται τον δρόμο Αθηνών Ανέα και ένας καλοκαιρινός πάνδυνας. Διευθυντής της ενέας οδηγού, ο συγκεκριμένος κύριος, που κουράζει όλες τις ειδικές που είναι το κίνημα των πληρώνω ως ο κορμός Μάρκρας. συγκεκριμένη δίκη, η μεγαλύτερη αντίφαση είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος είδε με κάποιο τρόπο μέσα στο σκοτάδι από 190 μέτρα μακριά και τα αυτοκίνητα τα οποία έφυγαν και η εκπαίδευση τηςλευθερίας. Και αναφέρεται ότι δύο άτομα καταφέρουν να σπάσουν 51 πλάνα Μπάρεν. τα των αυτοκινήτων δεν το ξέρουμε, έχουν 8 κουβούπλε 1 και 8 άλλη. είναι 16 κουβούπλε. Αυτοί οι κύριοι δεν θα μπορούν να αφήσουν την πλάνα που και τα υπόλοιπα. Μεταξύ των οποίων και πάρα πολλά άλλα, τα οποία μέσα στην έχουμε, για να τα πάρουμε την αρχή, κατηγορία είναι Σωστά. Έτσι που λέμε τώρα. Είναι, είπες των αργολάβων, ένας μεγαλό υπάλληλος, τι είναι... Δεν είναι άμα από το όνομά του. Το όνομά δίκη. Υπάρχει, οι δί. δίκες είναι σε δημόσια δί. <σέφευ> θέση. Πυρίδοντα ψείς λέγεται ο και είναι σε όλες τις δίκες μάρτυρας, στην οποία έχει Αυτό νέα όδια, Να σε το συγκεκριμένο δίκαις, δί. Το τα συγκεκριμένα διόδια είναι όπω και τα περισσότερα διόδια όσο τη χώρα. Ήρθαν σε μια πληθώρα καπιταλιστών, ε, μεταξύ των οποίων είναι και ο Περιστέρη, ο Φλερεντίνο Πέρα, το κορέατρο του Ιδρεάλ, ε, και άλλοι πολλοί. Οι Χόρτι, η Βυξή, κτλ. Ε, το ζήτημα είναι το εξή, ότι με τι πλημμύρε ε, δίκε προσπαθούν να κάψουν το ηθικό των αγωνιστών του κινήματο των πλειών, να κάξουν το δικό μα το πρόβλημα αυτήν τα καλά, θα δημιουργάνουν τα ανεδίκες. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρεις, οι λεπάνοι, οι όχι μόνο δύο μας τοούν, αλλά μα εισπηρώνουν και μα κάνουν ακόμα πιο δυνατούς για, για να συμμεθήσουμε το έργο μας. Δύο μας το διώξεις, γιατί δεν ξέρουν τα ανακλαστικά τη κοινωνία. Ξέρεις, ε, πιο, δίνεις πιο αγωνιστικό παρόν μετά, το παίρνεις πιο πατριωτικά πάνω σου. Μα, εμά οι δίκε αυτέ δεν μα κάνουν. Εμά μα ε, μας κάνουν, μας κάνουν, και μα κάνουν και έναν να συνεχίσουν Αυτή είναι η τελευταία δίκη που είπα. Έχουν προηγηθεί και άλλε δίκε και υπάρχουν και άλλε. Όλε με, το... με κατηγορού <σχει> αστυνομικού και διοδιάκηδε που για μεγάλου υπαλλήλου και τέτοια. Ε, βέβαια. Δεν το πιστεύω να λέγεται για κανεί πολίτη. Ε, πολίτη σε αυτέ τι δίκε δεν υπάρχει ποτέ. Ε, υπάρχουν η αστυνομία και οι καλοκαιρωμένοι. Υπάρχει λοιπόν 22, Είτε είναι ο κύριο είπα είτε είναι άλλοι. Ε, Αποκτάστα άλλα διόδια. Δύο δύο. Έχουμε διόδια. 6 Οκτωβρίου. Έχετε και κάνεσαι με έξω από τα δεκαστήρια, για να το πούμε. Α, έχουμε, ναι. Λοιπόν, είναι στι 6 Οκτωβρίου. Δικάζεται ο συναγωνιστή Μάκη Ταμπουλιάνο, ο οποίο είναι Διοπαλεστή, είναι οδηγό φορτηγού, πατέρα κυρίω να μην από τι σφαίρε ευρώ. Ο συγκεκριμένο στα δικαστήρια τη Μπλετ. Ποια η κατηγορία. Η συγκεκριμένη κατηγορία, τα συγκεκριμένα διόδια είναι ότι πέρασαν μεγάλη ταχύτητα ναι. και έστωσε μπάρια. Πέρασαν και έστωσε μπάρια, ναι. Για όσου το ξέρουν, η... μέσα στα φορτηγά υπάρχει ένα πράγμα που είναι σαν άνθρωπο του λέγεται, όπω είναι το αεροπλάνο. Το ναι. Αυτό mm. πόσο... έχει εξαρτηθεί από την αστυνομία και έχει δείξει ότι από τα διόδια, η το απόγευμα, το πέρασμα έχει πάρα πολλέ αντιφάσει η συγκεκριμένη δίκη. Αναφέρεται στι δύο κυρίε. Συνεχίζω. 31 Οκτωβρίου, το κράτο πάλι με μεγαλολογολόγων μπει κάτι Παπαδόπουλο. Και με την κατηγορία τη διέγερσης. Για άνοιγμα διοδίου στην περιοχή εκεί πέρα, στην Άρισα πάλι. Διέγερση. Εγώ ξέρω ότι είναι άλλο πράγμα. Αυτό με κατηγορία ναι. για Ναι, εγώ και εγώ άλλο ήξερα, να, να σε ρωτήσω. Ναι. Εδώ διαβάζω, α πούμε, ότι στην περίπτωση τη. Νομίζω να δω και πιανού το άρθρο, είναι αυτό που διαβάζω, είναι του Βασίλη δικηγόρου και μέλου τη νομική ομάδα του κινήματο. Ναι. Τι λέει, λέει ότι στην περίπτωση τη ΔΕΗ Καληθέα, στην οποία παραπέμφθηκαν σε δίκη πολλοί αγωνιστέ του κινήματο, τη στιγμή που οι δίθεν δαρθέντε υπάλληλοι τη ΔΕΗ είχαν δηλώσει αμέσω μετά τη σύλληψη ότι δεν του αναγνωρίζουν, ενώ λοιπόν θα έπρεπε να έχουν αφαιθεί αμέσω ελεύθερη, αγγελική αρχή του κράτησε έγκληση του όλη τη νύχτα υπό συνθήκες τους σε δίκη κατά την οποία αφιόδεκαν πανηγυρικά. Συνέβη δηλαδή κατά τέτοιο. Δηλαδή ήταν αυταπόδεικτο, αρνήθηκαν οι μάρτυρες ότι τους βλάψατε λέει η σας κράτησε. Η συγκεκριμένη δίκη, η συγκεκριμένη το 2010 και η συγκεκριμένη δίκη Πρακτικά τεχινέβη, Εμεί κάναμε την παρέμβασή μας ειδημικά όπως το κάνουμε πάντα. Τέλειο συνδράσμα, το φεύγαμε. Με το που φεύγαμε, μας κυκλώσουν οι δύο δημιουργίες στα ΜΑΤ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι τότε, πολλοίς κόσμοι, ο οποίος έγινε το αυτό που γίνεται στο κίνημα του Βιβλιανού, έφευσαν και πραγματικά, έβαλαν πλάτη μπροστά στα ΜΑΤ και απελευθένουν τους μαγονιστές. Και αυτό είναι προς τη μ Ηταν εκεί πέρα οι πολίτε που βοηθούν το κίνημα να τον πληρώνω. Έγιναν κάποια άτομα τα <συστά> οποία παρακολουθούσαν μια δίκη. Στην πίστη προφανώ οι, οι κατηγορίε έπεσαν γιατί υπήρχαν. Ήταν ψεύτικο για ακόμα μια φορά. <συστά> <συστά> και του κρατήσανε παρόλα αυτά, δεν του αφήσανε από την διάβασα. Δεν ήταν που μα κρατάνε ε, στο αστυνομικό ε, κίνημα. Είχα το και η δίκη ενό ακόμα συναγωνιστή. Ο οποίο ενώ βοήθησε μία κοπέλα ε, να αποφύγει τον έλεγχο εισιτηρίων στο μετρό, να αποφύγει στην ουσία την ενημέρωση για το ποιο ήταν τα δικαίωματά του. Το μεγάλη τη ηλικία του συγκεκριμένου, ε, κρατήσαμε όλη το βράδυ στο κρατήριο, ακολούθησε δίκη, γιατί και στη δίκη εκείνη πάλι. Με την κατηγορία ε, τη απίθεια. Να σου ρωτήσω για ε ε ε αυτό το οποίο. Πέδω... Και το παρατήρησα και εγώ, ότι κάθε δύο εβδομάδε έχετε, πώ το λένε, ραβασάκι για δικαστήριο, για δίωξη. Είναι τόσε πολλέ, πραγματικά έχουμε γεμίσει μια τεράστια μπουλάπα μέσα στο γραφεία μα. Είναι πάρα πολλέ οι διώξει. Έχουν χάσει τον πραγματικά είναι πάρα πολλέ οι διώξει. Δεν δηλαδή, κάθε δύο εβδομάδε, είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή, η νομική ομάδα του κινήματο έχει δουλειά μπροστά τη να, να βγάλει σε Τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ε, α μιλήσουμε για τα δικαιώματα, όντως, αυτών που περνάνε α πούμε τις μπάρες των διοδείων ή αυτών οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν το εισιτήριο του στο λεωφορέο Ποια είναι τα δικαιώματά τους όταν πάνε να τους γράψουν ή να τους σταματήσουν Ωραία, ε, να ολοκληρώσω λίγο με τα διοδείων, ναι, ναι, ναι, ναι, ένα ναι, ναι. πράγμα που ήθελα ακόμα για τις δίκες Είμα έχουν προηγηθεί δύο δίκες μέσα στις Επέμβλες του 2014, σε Αθήνα και κάτω Έμαστε, έχουν πάρει ένα βολή και μία δίκη που είχε γίνει. Mm. Για να, για να μιλήσουμε για το ταξικό πρόσωπο τη δικαιοσύνη και αμέσω μετά να σου αναφέρω και τα δικαιώματα. <Κι> λοιπόν, να πούμε, έχουμε δύο δίκες μέσα στο Σεπτέμβριο. Η μία στην Αθήνα, ε, όπου κατηγορούμε και στις δύο φυσικά είναι ο Βασίλης ο Παδόπουλος, πρόεδρος του που και η μία στο Κάτω. Ε, οι δύο δίκες αυτέ πήραν ένα βολή, ε, λόγω Εραίου και λόγω <Κι> με μια δίκη, η <Κι> είναι Βασίλη και μία ακόμα συναγωνίστρια, γυναίκα. Η γυναίκα είπε ότι έσπασε πολλέ μπάρε μαζικά, δηλαδή έγινε και στι παγιμπάρε. Λοιπόν, στην ειδικογραφία αναφέρεται ότι δύο νεαροί άντρε έσπασαν ε, ε, την πάρκα των δύο, δύο δύο. Η δικαιοσύνη είχε καλέσει, όπω το είπα, τον Βασίλη Μπαπαρόπουλο, ένα, έναν άντρα που ήταν νεαρό στην ηλικία, είναι 60 χρόνια, ε, ε, και μία γυναίκα. Τι συνέβη. Ε, πραστικά, οι καλοκληρωμένοι, οι πάντως των βιοδιών, σαν το κύβε που ανέφερε, ήταν δεν τους αναγνώρισε. Δεν αναγνώριζε τον Βασίλ αλλά και τους την άλλη. Είχαν Να μιλήσουν πράγματα, τόσο μπορεί να σπάσει μία Τον πραγματεγνώμονα, με ένα που είναι ότι ο βαθύνης ο Παλόκλος ή άλλη κυρία κατηγορηθήκαν και καταδικαστήκαν σε ακόμη φυσικά φυλακοί φυσικά πρωτοδικά αυτό, γιατί έτσι αυτολική σκέφεση. Κάτσε να ξέρω τι σωματικά πράγμα, είπαν ότι είδαν δύο άντρες να σπάνε τις μπάρες. Δύο νεαρούς άντρες, δύο νεαρούς άντρες, δύο Πώς είναι Τι το ταξικό, ταξικό προσοκείο της δικαιοσύνης ε, μεσολάγησε το οποίο ήθελε να καταδικάσει το κίνημα δεν για δηλαδή, να Δεν υπάρχει δηλαδή η δικαιοσύνη δεν έχει στη δική περίπτωση ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο δεν προσπαθείτε είναι πιο Υπάρχουν ανεξάρτητες δικαστικές Ειδικά για καλά, ο των περιπτώσεων έχουμε πει με το και αυτό το είναι πάντα όπως έγινε και στις δικές μας δίκαιες, όπως έγινε και στη δίκη των και και ε, Για για, μου για τα δικαιώματα που σα ρώτησα πριν. Τι δικαιώματα, αυτό ο πέστε περνάει και δεν πληρώνει τα διόδια ή δεν έχει να πληρώσει το του του. Τι πούμε, έχει αυτούς, στο μετρό μέσα. Να πάρει τα στοιχεία του ή να τον προσωποκρατήσει ένα υπάλληλο, ένα ιδιώτη υπάλληλο, μια αστρονομική αρχή. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα ξεχωριστά. Ναι, ναι, ναι. Μετρώ. Το μετρό. Το μετρό ή το λεωφορείο. Καταρχήν, να πούμε ότι όταν το κίνημα δηλαδή λέει, δεν πληρώνει, δεν πληρώνει το μετρό ή το λεωφορείο, ε, είναι μια πράξη πολιτική ανεπακόληση. Γιατί το λέμε αυτό. Αυτό το λέμε, γιατί θεωρούμε ότι τα μέσα μεταφορά τα έχουμε πληρώσει 100 φορέ, όπω και του εθνικού Κατά συνέπεια, δεν, δεν έχουμε να πληρώσουμε, είναι ότι δεν πληρώνουμε γιατί υπάρχουν τη γλώσσα. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν μα κάνει ντε-μπαντίδε, ενεργού πολίτε, οι οποίοι στην πράξη τα δικαιώματά μας. Γιατί πολλοί μας έχουν χαρακτηρίσει ω ντε γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε περίπτωση ελέγχου, με, με κάποιον ελεγκτή, στο μετρό, ή να δεν δικαιούμαστε να του δώσουμε τα στοιχεία μας. Συγγνώμη, δεν του δίνουμε τα στοιχεία μας, δεν είναι ένα κοινωνικό όργανο. Ένας όπως να μισθεί στα στοιχεία μου εγώ δεν θα δώσω. Λογικό. Ναι, έχω κάποιος δικαίωμα να μου σε δώσω. Άμα δεν θέλω. Δεν μπορεί ο ελεγκτής να το σου κρατήσει, σύμφωνα το τα μη δικάσετε έφυγε θα τη το να αποχωρήσει. Ειρηνικά και ωραία. Και να σε ρωτήσω, επειδή ε. το τελευταία το παίρνουμε και αυτό. Για κάποιο λόγο πρέπει να το παραδείγματα. Δεν πρέπει να το πω. Ούτε να Μόνο αυτό είναι ο να Να σε ρωτήσω, επειδή τελευταία και εγώ τελευταίο το ότι έξω του σταθμού μετρό, σε Δηλαδή μόλι τον έξω στον αστρονικό, ο είναι αστυνομικό όργανο και μπορεί να σου πάρει τα στοιχεία. Και παρουσία το εμπειρία σου Εκεί ήταν δικαιωμάτιο τελειώνουν ως πολίτες, τι κάνεις εκεί. πέρα, εκεί πέρα έχει Ωστόσο, όταν θα κατευθύνουμε στο αστυνομικό όργανο, εμεί θα εξελιστούμε στην αρχή τη αστυνομία προσωπικών δεδομένων. Το αστυνομικό όργανο δεν θα μεταφέρουμε γιατί. Mm. Μόνο η μόνη περίπτωση που θα είναι αν η ίδια η εταιρεία αυτή τη καταμήμηση σε βάρο του πολίτη. Αυτό δεν μα παρατηρήσει σήμερα. Α, αυτό είναι την επόμενη μέρα, δηλαδή. Ναι, κατά τη δεχόμαστε να δώσουμε τα θυμία... yeah. συνένκο, αλλά όμως, έτσι δεν ξέρω πώ θα ελεγχθεί. Δεν ότι κάνει τέτοιο. είναι μέρα από τη διαδικασία ελέγχου των Μάλιστα, κατάλαβα. Και στην περίπτωση. Έχει παρατηρηθεί, έχουμε κάνει στο Έχει ότι άτομα, κυρίω που είναι πιο αδύναμου εντό εισαγωγικών, όπως άτομα τα είναι και χαρακτηριστική. Η υπόθεση του καναγίου του Μιχελίου είναι ένα μα, ο οποίο είναι αμέα, ο οποίο έχει εγκεφαλή Είτε... τα γενετή, με εξωτικοποιηθεί από ελεγχτέ. Με το τηλεοπτικό. Να ξεδιάσει. Ακριβώ. Τα ονόματα των ελεγχτών τα πήρατε μετά. Βεβαίω. Εμεί εμείς αυτό που κάναμε ε, ήταν, έχει τραχθεί και στο βίντεο και υπάρχει στο mm. σώμα στο... mm. στο... mm. του mm. να καλέσουμε mm. τον αστυνοφόρο. Να πάμε σε επιδικαστή, να πάρουμε όλα τα, αυτά τα άγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει συλλοκοπηθεί. Πήραμε τα στοιχεία των ελευθερών μετά από μεγάλη προσπάθεια Είναι. από τον ΟΑΣΑ, ο ΟΑΣΑ δεν το περίμενε, ήταν λάθο. Πήραμε τα στοιχεία από εκεί και η μήνυση. Αυτή, αυτή η μήνυση θα γίνει ήδη, αλλά δεν θα γίνει τώρα πρόσφατα. Περιμένουμε να δούμε πώ θα γίνει. Και περιμένουμε εκτό τη θέληση του δικαιοσύνη να σταθεί στο πλήθο των και είναι, δεν είναι το φαινόμενα, γιατί είναι ο μοναδικό. Η είναι έχουμε δει ότι το μεγάλο είναι οι οποίοι και πάρα πολύ μα. Δηλαδή υπήρχε ακόμα και τεραγωγισμό έχει οδηγό, από το. Κέρτο πληγεί. είναι, και το ήταν και το άλλο. Ο είναι αμαία, το νοσοσυλοποίημα νοσοσυλοποίημα. <σταλήψη> Τα στοιχεία των ελεκτών τα γιατί δεν είναι δεν, δεν τα έχω τώρα. Να, να σε ρωτήσω τώρα τα δικαιώματα που έχουμε στι μπάρε 2-2. Λοιπόν, ε, οι μπάρε 2-2 δεν προβλέπονται κανάλια τη συναντή. Τι να φέρετε. Ε, έχουμε μελετήσει εξωτερικέ τη συναντή παραχώρηση. Δεν προβλέπονται κανάλια. Πάνε το προκειμένο. Τι κάνουμε τώρα. Ε, παινάμε, έχουμε ε, ένα βίντεο και μπορείτε να το δείτε Δηλαδή θα μας δημιουργήσουμε το να τα πληρώνουν τα στα 90 διόρια. Αυτό που κάνει πρακτικά, επειδή υπάρχει ο νόμος ο οποίος είναι ο εκτίσμενος νόμος είναι ότι η κάμερα που υπάρχει στα διόδια, θα βάλει μια υπογραφία, <συσοφίλια> Ατυπώς, το και πώς το σήμερα <συσοφίλια> το συγκεκριμένο είναι, <συσοφίλια> Πιστέχτε, κανένα, δεν είναι Επίσης, και <συσοφίλια> Και δυστυχώ δεν γίνεται να το πειλάσουμε αυτό σε θα πέσουμε φορέα. Mm. Κατά συνέπεια, τι πρέπει να κάνουμε. Yeah. Πρέπει να σταματήσουμε 5 μέτρα <οσυνταίσια> και, Τόσο το μάτι εταιρεία μπορεί να βλέπει και Ναι, μπορεί να το βλέπουμε. Αυτό υπάρχει, το αλλά για να ολοκληρώσω και τα, τα να επανέλθω στην όρθια του να αυτό που κάνουμε είναι: την με ένα κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι τη με το πώ Την με το με το πώ Την πίσω. Και περνάμε ελεύθερα. Αν δεν υπάρχει αστυνομία, αν υπάρχει αστυνομία, Υπάρχει προστασία υπάρχει αστυνομία. Δε, αφού τα δύο δεν είναι <εσίες> ε, Στι στις περισσότερε των περιπτώσεων, αστυνομία δεν υπάρχει στα διόδια. Ε, Εξαίρεση είναι συνήθω τα, τα διόδια του ρυθμού, τα μεγάλα, ε, και τη συνήθω η αστυνομία. Στην ουσία δεν υπάρχει κανένα άλλο αστυνομία. <συμίως> Επειδή υπάρχουν λόγια των καμερών, <συμίως> δεν η <είναι πάει> αστυνομία. <συμίως> <συμίως> Αλλά ωστόσο, αν δούμε κάτι περιπληκτικό, καλό θα είναι να, να παίξουμε κατά συνείδηση. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει για την αμύδια. Κοια καλή αστυνομία, έχουμε τον Big Brother εκεί στα διόδια. Γιατί φυσικά και το τώρα, να πηγαίνει στον εθνικό δρόμο ή στον εθνικό δρόμο με καλυμμένε συνεργασίε δεν είναι το ποινικό αδίκημα. Ναι. Ένα ερώτημα. Διαβάζει ότι είχαμε στην Κόρινθο, στο Σπαθογούνι, θάνατο που του από πρόσκρουση σε μπάρα διοδείων. Αυτό και τι κίνησε Λοιπόν, ε, είχαμε παντέρω το εξή φαινόμενο. Το 2011, όταν το κίνημα, το ευρύτερο κίνημα, όχι το όλα, η το που πηγαίνει με και το οποίο προκύπτει με τον κύριο το με μεγάλη άνοδο, γιατί δεν πηγαίνει πολύ, θα κάνουν, είναι η κυρία που πηγαίνει κάνουμε. Η μπέρα αυτή και είναι κατασκευασμένη, ώστε με μια απλή όφηση προ τα εμπρό, να ανοίγει. Αυτή είναι Για να αποφεύγεται πράγματα όπω σε το συγκεκριμένο που ανέφερε. Με μια απλή δηλαδή, θα αυτή να, μπροστά, ώστε να και... Και το, αυτοκίνη, το μηχανή, να συνεχίσει, προ έχει έτσι, όχι που τα πάνω. Ευθεία, μπροστά. Πρακτικά, αυτοί τι κάνανε. Τι τις τι μπάρε. τις λιγόνανε ναι. για να μην ανοίγουν. Ακριβώ. Ακριβώ. Με την προσθήκη μία ή δύο βιβλίων, τι λιγόνανε, τι δεν άνοιγε. Παρά μόνο με το κουπάκι μέσα από το καμία. Και, και προ τα πάνω μόνο. Αυτό που ήταν εγκληματικό. Και και και γι' αυτό υπάρχουν βίντεο. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος που από έχουν πολύ σπουδάσει με να σου την και πέρασε την πόρτα. Ενώ οι πολύ απλό, μια πολύ απλό όχι, ακόμα και μόνο παιδί, δεν μπορεί να ανοίξει. Μιλάμε για τέτοια δύναμη, τάσσες θέλει. Τις έχουν από εδώ, παις. Πώς Λέω, εγώ δεν έχω το οποίο είναι φυσικά παράνομη προσωπικού κράτηση και κρατάνε εκεί πέρα ε, Είναι παρακόλληση συγκοινωνιών, πάρα πολλά ποινικά δικαιώματα. Μαζί με ένα φυσικά, φυσικά είναι ένα νιάταρτη δεκαετία. Να σα ρωτήσω πέρα από τα διόδια και, τη... και τα μέσα μαζική μεταφορά και τα κοινωνικά mm. καθάκια και, και, και άλλε πολιτικέ δράσει, ενώ mm. πόσο ξέρω. Σα ήρθα στι καθαρίστερε, νομίζω, κάνατε ένα... μια ανάρτηση. Στην κερατέα, στο πλευρό των. Πώ το λένε. Αν okay. ναι. Να, ναι, δεν έχετε κοιτάξει εκεί πέρα. Οπότε ναι, είστε, δεν, δεν, αυτό που είπε στην αρχή δεν ασχολείστε μόνο με τα βασικά καθάκια τέτοια. Έχετε σαν να λέμε ένα μπλόκο, Δεν πληρώνω, το οποίο μετέχει σε όλα τα σχεδόν του κοινωνικού αγώνε, α πούμε. Ναι, ακριβώ. Συμπετέχουμε σε όλου του κοινωνικού αγώνε ε, ω ε, μια δύναμη μαζί με το λαό. Και εμεί αυτό που λέμε είναι ότι εμεί μαζί με το λαό μπορούμε να αναπτύξουμε. Ε, τα πάντα. Ε, αλλά εμεί από μόνοι μα δεν μπορούμε. Και αυτό έχει να κάνει με την ανάθεση. Έχει να κάνει με την ανάθεση με την οποία μαθαίνουμε στον κόσμο, κάτι στον καναντέ, και ψέμε, το γράφει λίγο προβλήματα. Αυτό πρακτικά και από το 1821 μέχρι σήμερα. <laughs> το βλέπουμε, γι' αυτό βλέπουμε μνημόνια, γι' αυτό βλέπουμε χαράκια, γι' αυτό βλέπουμε αυτοκτονίε, γι' αυτό βλέπουμε γένοια και χειροτερεύει. Η ανάθεση είναι ένα πάρα πολιτικό ε, σύμβουλο, οποίο πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε συλλογικά. Και μαζί με το κίνημα την το κίνημα αυτό που λέει είναι το εξής. ότι εμείς δεν μπορούμε να που είναι λαός. Εμείς με το Λάο, να την Έχετε διαβάσει και κάποιε συναντήσει τελευταία με τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή με άλλα κινήματα την πετεβέτα Έχετε και από τον Νάο και πρώτη κόμμα, ε, αυτό που μα ενδιαφέρει συχνά δεν είναι να βοηθούμε στην Βουλή και να βολεθούμε με ένα 3% Κάτι που πιάντως ή άλλως, αν κρίνουμε δηλαδή, το εκλογικό αποτέλεσμα του 2012 Ο οποίος πήραμε ένα 1% θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ εύκολο να βοηθούμε μέσα στην Βουλή Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να βοηθούμε μέσα στην Βουλή και πάρα πολύ καλά Ότι αυτό στην Βουλή δεν αλλάζουν ε, τα συστήματα παρά μόνο οι διαχειριστές Εμείς πέτοιμε όσο ελάχιστο ε, για να συνεργαστούμε με κάτω Κινούμε δρόμο. Γιατί στον δρόμο ανατρέπονται τα πάντα όχι τα κοινοβούλια και τα συνέπεια στον δρόμο με όποια δύναμη ε, θέλει να έρθει με ελάχιστο και λένε φέρνουμε όσο ελάχιστο να θέλουμε την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματο και την εκμετάλλευση εκμετάλλευσαν φόβο από το άνθρωπο. Μέσα από τη συμπέδεξή μας στον δρόμο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Έγινε μια από ό,τι διαβάζω έγινε ένα κάλεσμα από μια σύσκεψη με το Ανταρσία, το Σχέδιο Β, το ΕΚ, το ΕΠΑΜ, την ΟΓΔΕ Εργατική Πάλι, με τι είχατε κι εσείς, το ΚΟΟΚΟΕ Μουλού και η Πρωτοβουλία για την Αριστερή με τοπική συμπόρευση. Ναι, η Παρασκευή έγινε αυτή, ε, η, αυτή η συνάντηση, ήταν σε, σε πολύ καλό κλίμα, ήταν αναγνωστήτες μπορούμε να αν το πούμε, σε ακολουθούς συντάλλες. Είναι συνάντηση για πολιτική συμπόρευση ή με τοπική συμπόρευση. Yeah, ήταν συνάντηση για συμπόρευση. Όμως, όμως αυτό να πρόκειται τοπική συμπόρευση. Εμεί αυτό που θέλουμε με τοπική Αν υπάρχει με τοπική δεν μπορεί να υπάρχει και πολιτική Δεν δηλαδή, ένα Πρώτα με τοπική και μετά πολιτική συμπόρευση. Τώρα να σα και κάτι, Υπάμαι και στα δυσάρεστα, γιατί βλέπω και πράγματα το είναι και λίγο στενάχωρα. Τώρα σε ένα τέτοιο κλίμα διώξεων και επιθέσεων από το εδώ πέρα. Το οποίο σημαίνει, εγώ το λέω και τύπου κατοχικό καθεστώς Αυτό το καθεστώς πλήμα, είναι, το, είναι, το, το, το κερατά είναι, είναι. Το, γιατί, γιατί, γιατί αντί να ενώνονται τα κινήματα όλα βλέπουμε τέτοια πολύ διάσπασες Μα βλέπω ότι έγινε και άλλη διάσπαση εδώ στο κίνημα Δεν Πληρώνω Δηλαδή αν είχαν ξεκινήσει ε, ένα παλαιο κίνημα Δεν Πληρώνω τώρα έχουν γίνει αρκετέ διασπάσεις Με τελευταία τώρα αυτή με το κίνημα Δεν Πληρώνω ενίο μέτωπο όπω λέγεται ε, ό, Όπως λέγεται συγκεκριμένα εγώ καλό. Κάνω... Ένωσα χαρακτηριστικά τη Ιωνίου, σε υποστηρίζει το όνομα του κίνηματο των Πληρών και την δράση του. Αυτό που έχει ιστορική σημασία είναι ότι το κίνημα των Πληρών, όπω και η είναι ανοιχτό για μπορεί να άνθρωποι από και άλλε κάτι μπορεί να πολύ όντως με εικής βάσης στο κίνημα και για και τόλους. Ε, το κίνημα του πληρώνω, ε, διώχνει τα, τα όποια άσχημα στοιχεία και άτομα που υπάρχουν μέσα και έχουν σκοπό. Είτε φορκινιστικό, είτε διαφαστικό, είτε διαλυτικό είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό, κάθε τόσο έχουμε δημιουργηθεί τέσσερα στίγματα στην διάρκεια της κίνηματος του <συγλίου> πληρώνω. Τα κυρότερα στοιχεία του κινήματο του Πλειώνα αποβάλλονται. Δεν είναι τυχα ότι όσοι αποβάλλουν μπορούν μετά από τα χρήματα να αποδείξουν ότι είναι το κίνημα του πληγάνω. Ενώ στην ουσία δεν είναι το κίνημα του πληγάνω. Αυτοί που οι οποίοι ονειρεύονται σε σούλε, ονειρεύονται γραφεία, ονειρεύονται. δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν έχουν πέσει το κίνημα του πληγάνω. Η τελευταία, <συντήριο> <η> τελευταία διάσκηση <συντήριο> για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το λόγο μόνο Όχι, κίνημα όχι. Όπω έχουν αγωνιστεί ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα. Να βγει στον δρόμο και να κορευτεί. Δεν μπορούμε να συμπορευτούμε με τραμπούκου, ρατσιστέ, καθίστε, αντιδημοκράτε εν γέννη. Δηλαδή υπήρξαν και τέτοιοι μέσα στο κίνημα, δεν πληρώνουν. Ήρθαν κάποια στιγμή και χασίστε, τραμπούκι και. Καταρχήν, ε, εκτό από, από την γνωστή δίωξη την οποία έχουμε από χρυσάβριε οι οποίοι είχαν εισβάλει στα γραφεία μα, υπήρχαν άτομα μέσα στο, στο κίνημα οι οποίοι προσέγγιζαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή στο οποιαδήποτε λεξή την κάνει. Γιατί ό,τι δεν έχει αρκέσει πάνω, έχει τέλο. Αυτοί οι οποίοι προβλέπουν <συσίλω> να μπουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον σύριδα, <συσίλω> το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν το κίνημα Δεν πληρώνω. Δηλαδή τελευταία διάσπαση τώρα με αυτό το κίνημα Δεν έγινε. Επειδή το κίνημα, το οποίο λέγεται ενίο μέτωπο, με το με το ΣΥΡΙΖΑ. μόνο αυτό. Με απόλυτη ομοφωνία, ακόμα και με αυτών των ανθρώπων, δεν του Μπορώ να πω χαρακτηριστικά ότι μου θύμισαν τι περιπτώσει ε, του Άντομι Γεωργιάδη, ο, ο οποίο έλεγε, Αν θυμάστε καλά, είναι παιδάκι ο οποίο ότι θα πω στην Δημοκρατία. Τέλο πάντων, ναι, η ιστορική στιγμή. Ακριβώ. Αυτά τα άτομα τα οποία είχαν ψηφίσει δημοκρατικά να μην συμμετέσχουν σε ενετοπικέ και εκλογέ μαζί με τα άτομα του Σίγια, αυτοί πήγαν στο όνομα του Σίκα. Σε όλε τι ετοιμένε εκλογέ καταδείκα μαζί με το, το δημοκρατικό παρατάση του ΣΥΡΙΖΑ. Καβυλαβόμενο το όνομα δεν πληρώνω, δηλαδή κατασκευή. Ακριβώ, υπάρχουν και το πάνω σε αυτό, ότι το κίνημα δεν πληρώνω, γιατί το... δεν είναι κίνημα δεν πληρώνω. Φυστά. Λέγανε ότι κατεβαίνουν το κίνημα δεν πληρώνω και τοπικά δημοτικέ <εκοφει> ε... <εκοφει> παρατεύσει του Φύρια. Ναι, να σε ρωτήσω, δεν μπορεί να πει ο άλλο από το κίνημα δεν πληρώνουν ενίο μέτωπο αυτοί οι οποίοι α πούμε οι τεχνικοποιημένοι Ότι όπω με το ΕΠΑΜ, το ΕΚΤ, ή όλα αυτά που αναφέραμε σε σύσκεψη, θα μπορούσαμε να και με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο σχήμα, πολιτικό σχήμα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Αλλά να μα, ο που έχουμε εδώ και εμεί και λένε ότι εμεί Τώρα Είπαν ότι, είναι, ότι είχαν στην λαμία στο του Συλλαντήριο. Εδώ δεν υπήρχαν. Βάζοντας μάλιστα, μάλιστα δύο, τις φωτογραφίες, οι οποίε ενώτησαν είναι δικά μα Δεν μπορεί κάποιος να σφετερίζεται τους δικούς μας αγώνες, αλλά λέει ότι είναι δικός του αγώνες. Ας κάνει το δικό του αγώνα, έχει κάνει τους δικούς μας αγώνες δεν μπορεί mm. όμως να και να τους κλέψει το Δεν πληρώνω. αυτοί να το λαό να μια δεν είναι σωστή, η, οποία είναι η... η Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα δεν είναι και τόσο στο κόμμα στο οποίο πάνε να προσχωρηθούν, όσο είναι στο ότι το κάνουν πέρα από τι διαδικασίε. Δηλαδή, πέρα το, πέραν από τι αποφάσει που πάνε, πέραν τα όργανα συλλογικά. <συσχελίδι> ότι καπιλεύονται <συσχελίδι> ένα κίνημα <κύριε, με> αυτό. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να ονομαστούν όπω θέλουν. Θα μπορούσαν να ονομαστούν, α ότι δεν έχω κάνει με το μέχρι τα 35 μου χρόνια. Όπω θέλει, όποιο όνομα θέλει. Εγώ είπα ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Τυχαίο παράδειγμα, δεν νομίζω. Το ενίο μέτωπο είναι η ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, κοινωτικό, ενεργητικό μέτωπο, πώ λέγεται. Ναι, είναι αυτό το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ σε υπόλοιπα, στου υπόλοιπου χώρου. Ωραία, ακριβώ αυτό. Με αυτό, περντεύει τον κόσμο. Τι θέλουν να τον κάνουν τον κόσμο να περνιχτεί. Κατάλαβα, ναι. Ε, Έπρεπε να, να το ρωτήσουμε και αυτό, γιατί όπω ο Πίτερξ είναι στενάχρονο να βλέπει ότι στι εποχέ διώξεων υπάρχει πολυδιάσπαση πολλέ φορέ των κινημάτων. όχι μόνο του δικού σα κινηματο. Στα περισσότερα κινήματα, δυστυχώ, στην Ελλάδα υπάρχει μια πολυδιάσπαση τον το, το, το τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον. Αν, αν μέσα στα κινήματα υπάρχουν αντιδραστικά στοιχεία, όπω το μυστικά στοιχεία και στοιχεία τα οποία δεν αποβλέπουν στη δημοκρατία να αποβλέπουν σε κάποιο δικό του προσωπικό όφελο, τότε ναι, υπάρχουν διαστάσει. Ανάζα, να, να σε ρωτήσω πριν σου. Το οποίο μπορεί να είναι σενάφορο όπω το αλλά είναι πραγματικό. Και παρόλα ότι ο είναι πάρα πολύ κακή από το μάτι, σε Και ότι είναι το πολιτικό σκολοσσό Μάλιστα, κατάλαβα δεν είναι. Αλέξανδρε. Ο... Με συγχωρεί που παρεμβαίνω, είμαι ο Μίτσος Σουμπαρδούζα εδώ πέρα του σταθμού. Κάτσε να σε παρουσιάσω τον Αλέξανδρε. Ο παραγωγό του πλανήτη, ο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Στουδίο τη μέσα Γι' αυτό παρεμβαίνει. Ναι, ναι. απλώ ήθελα να σου πω, Αλέξανδρε, ότι εγώ αυτό που ρωτάει τώρα ο Πάνος εδώ πέρα δεν το θεωρώ διάσπαση. Δεν νομίζω ότι διασπάστηκε το κίνημα, δεν πληρώνω. Έχω την αίσθηση ότι απλώ κάποιοι πράκτορε. Του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εισβάλλουν σε όλα τα κοινωνικά κινήματα, προσπαθούν να τα διασπάσουν και προσπαθούν να κάνουν αφέμαξη ανθρώπων για το, για το χώρο του και οτιδήποτε τέτοιο. Και εγώ ε, δεν έχω την αίσθηση ότι το κίνημα δεν πληρώνει, διασπάστηκε. Απλώ κάποιοι πράτορε αποχώρησαν. Είναι επειδή δεν πληρώνουν και κάποια αποστάτε, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα, ένα κίνημα, ένα κόμμα, ένα συναθύλευμα, α το πούμε όπω θέλει ο καθένα. Του να συμφόσ του αγώνε μα και να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή και στο άλλο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΖΑ. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει με νέα δημοκρατία. Δεν είναι απίθανο αυτό. Όχι, βέβαια, καθόλου απίθανο δεν είναι, βέβαια. Τώρα φυσικά το να δούμε πρώην σ' αγώνε του χειρήματο δεν πληρώνουν στη νέα δημοκρατία. Θα είναι τάξη για, για κλάματα μετά. Αυτοί, αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική πορνεία και δεν έχουν ε, ε, κανένα, ε, ε, κα, κανένα συμφέρον να, να εξυπηρετήσουν το συμφέρον του λαού, αλλά τα δικά του. Μπορεί να του δει οπουδήποτε. Όπου δεν έχει περκέσει, κανένα λέει: Όχι, τέλο. Μπορεί να του δει οπουδήποτε. Και στο ΣΥΔ δεν να του δει, και στη Νέα Δημοκρατία, και στο Φασό. Οπουδήποτε μπορεί να του δει. Όταν παρακινούνται από το χρήμα, μπορεί να του δει οπουδήποτε. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω, ε, πριν κλείσουμε τη συνομιλία μα, να ξαναπούμε αύριο είναι η δίκη, ε, μια από τι δίκαιε σα. Ακριβώ. Αύριο, στα δικαστήρια τη Λάρισα, ε, δικάζεται ο συναγωνιστή Μάκη Ζαμουλιάνα. Με την κατηγορία τη πράξη ε, τη μπάρα. Είναι 9 η ώρα η προσκύπτω στο το δικαστικό μεγάλο τη και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι αποτέλεσμα. Ώρα, γιατί καλό θα είναι να υπάρχει μια υποσχέτιση από του αγωνίστρε 9 η ώρα, α πούμε. Εμεί θέλουμε μόνο το κόσμο να πει να του είναι του Καλούμε όλο τον κόσμο, ακόμα και εσά που μα ακούτε και μα το βήμα αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε, να έρθετε να μιλήσουμε και να αποφασίσουμε να ποια θα είναι οι επόμενες δράσεις μα. Το βήμα δεν σα το δίνουμε, το βήμα είναι δικό σα. Το είπαμε το πλατεία Ρέντινγκ και φτιαχτεί για τα κινήματα έτσι κι αλλιώ. Το... Και όποτε θέλετε, το στούντιο εδώ είναι δικό σας, να βγάλετε και οι δικέ σα εκπομπέ. Και όποτε θέλετε να κάνετε μια καταγγελία, να, να μα παίρνετε τηλεφωνικά, να, βγαίνετε, να την κάνετε. Αυτό εννοείται. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που, που μα το λόγο. Σας θέλαμε πάρα πολύ να, να κάνουμε μια εικόνα μαζί σας ή το απλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, το ξέρω, ε, το είπαμε, το είπαμε. Εγώ σου λέω, όποτε Λες θέλετε να βγείτε να καταγγείλετε οτιδήποτε. Εγώ θέλεις ναι. όμως για το μέλλον να, να, να, να προχωρείς αυτή τη δουλειάσια. Ναι, ναι, ναι, όποτε θέλετε πρέπει να καταγγείλετε κάτι, να πείτε κάτι, κάτι συμβαίνει. Ξέρετε, δεν είναι ανοιχτός ο σταθμός, δεν είναι ζήτημα αυτό. Η κάθε ε, 5, την ένωση και την αλληλεγγύη στην πράξη, όχι στα λόγια. Εμεί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και το που λέμε. Ωραία. Κάθε Πέμπτη, 8 η ώρα το απόγευμα, Καφτα 8 ο, στον πρώτο ο. όροφο στα Παπίσια. Κοντά ο, στο πέμπ Ισάπα, αγγίου Βενιζέλ. Τι λέει? Ελευθέρω. Το Ισαμπ, αγγίου Το Ισαμπ, Ωραία. Σε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 Και το ότι. Εδώ το φέρνει ο Μπαρδούζο με το ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, όταν λέω άκουνα, σι πω τώρα να πούμε παρεξηγηθούμε έτσι. Όταν λέω το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοώ τον κακομίρι των άλλων που ψάχνει να βρει κάπου να πιαστεί, να αγκιστρωθεί, να σωθεί από αυτό το πράγμα. Μιλάω για τα κομματόσκυλα, μιλάω για τους του μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε κτλ. Όλου αυτού, του καρικλοκένταυρου, του τύπου που κάνουν σχέση με τον ένα με τον άλλον γιατί θα κυβερνήσουν αύριο. Κάτι πασόπου παλιού να πούμε που λέει εδώ είμαστε λέει εδώ Αυτοί θα βγουν στην εξουσία, κάτι θα του πληβρήσουμε κτλ. Δεν μιλάω και τώρα απλό τον κόσμο, έτσι μ' τρελαθούμε τώρα. Είναι και στέλνουν να πούμε τσι <συνλιο> να πούμε, σχόλνουμε στα κινήματα. <συνλιο> τι, τι να πω, συγγνώμη, δεν το έχουμε ζήσει εμεί <συνλιο> να <συνλιο> πούμε <συνλιο> στι συνελεύσεις μα <συνλιο> που ερχόσανται εκεί μέσα και προσπαθούσαν να διασπάσουν τι συνελεύσεις και ό,τι αρπάξουν από κουτιά και τέτοια. Τα ξέρουμε αυτό, δεν φορά θέλουμε να Θέλω και εγώ να είμαι λίγο πιο διαλλακτικό και να σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι μπορα... ε, απλά μπορεί να το πιστεύουν. Αυτό και να μην είναι βαλτικό. Εντάξει, βαλύν, είναι, ο... είναι... Εντάξει δεν, δεν είναι όλοι πράκτορε, παιδί Εντάξει. μου. Εντάξει, είναι ο άλλο που πέσε το, στο κεφάλι ένα κεραμίδι, ήταν, ήταν μικρό. Το καταλαβαίνω και αυτό. Εντάξει, να Αλλά όταν έγιναν τα κινήματα μετά τι πλατείε που γίνανε οι συνηλεύσει και του οργανώσει, ξέρω εγώ καθένα στη γη του, κτλ. Έγινε χαμό ναι. Έγινε χαμό. Όλοι, όλοι αυτό μα λέγανε πούμε, Ότι ήρθαν εδώ από του Ήριζε και προσπαθούν κτλ. Χθε να πά στη συνέλευση, πήγαινε μεγάλη, πρέπει να πεισω ότι στη ΣΥΡΙΖΑ. Θα σου πω είχα χθε μια συνάντηση με κάποια παιδιά τη ΣΠΑ και με ερωτήσαν το πρώτο πράγμα που με ρωτήσαμε, όμω που είπα για το ραδιόφωνο και τι είναι, έχετε κανέναν συζητέο να προσπαθήσει να σα διασπάσει. Για να κάνουμε στο το πρώτο πράγμα που μου είπαν. <laughs> Μα καταλάβανε η λέγοντα. Και γίνανε και στη ΣΠΑθαφία. Κυρίω ήδη γίνανε μου λένε. Παντού, με όλου του ανθρώπου που έχουμε μιλήσει τώρα, εμεί είμαστε άνθρωποι που με τα κινήματα συζητάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Παντού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι κρίμα, και είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοιε πρακτικέ από ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται, υποτίθεται ότι εκφράζει την αλλαγή. Καλά, την αλλαγή και το 80. Αλλά τέλο πάντων, ήταν λάθο λέξη. Ρε φίλε, άμα δεν υπήρχε η τηλεόραση κοινουθίε να πούμε, θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στός, να πούμε τώρα, μην τρελάθουμε. Δηλαδή, τι άλλαξε ξαφνικά και από το 3% πήγε στο 27, ξέρω πόσο έχει. Δεν το ξέρω και πόσο έχει. Ναι, Αν μπορεί να αποθηκεύσει την ενεργία του κόσμου, σαν να πώ. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα να πούμε. Υπήρξαν κοινέ αγωνιστέ κτλ. Και αυτά. Εν ε, ναι, τω ναι, μεταξύ, ναι, ναι, να σου πω κάτι. πριν πάρω το τρακτηράκι να φύγω, να σε κάνω και μια δήλωση να πούμε. Όταν ήμανε πιτσυρικά, ήμανε και στο Ρίγα Φεραίρο. Δηλαδή, δεν ήμανε απέξω από αυτό το πράγμα. Το ξέρω, δηλαδή, το έχω ζήσει να πούμε. Την αριστερά, την τέτοια να πούμε, ξέρει τι. λέμε, το λέμε την αριστερά, εντάξει. Λέμε ναι. τώρα να πούμε. Εντάξει, εντάξει, τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό το πράγμα να πούμε τώρα είναι δηλαδή unpisteadball που συμβαίνει. Unpisteadball. Πώ το, un το πε αυτό, α Α. Είναι από το απίστευτο μπόλερ, παιδί μου, όπω το λένε να πούμε. Έτσι. <Λε> Τέλο πάντων, σημασία έχει ότι θέλει να βοηθήσει ένα κίνημα, να πούμε, επειδή είσαι κι εσύ κάτι, ξέρω εγώ, όπω ρε παιδί μου, έτσι. Θε να βοηθήσει μια συνέλευση, θε να βοηθήσει ένα κίνημα. Μπε μέσα, βούλε το να πούμε. Πρέπει να πει ποιο είσαι, πρέπει να πάρει από εκεί πέντε άτομα να τα πας παραπέρα. Και πήγε, κάτσε το μέσα το και βγει. Μήπω είναι είναι, είναι η πράξη δεν κρύβεται τουλάχιστον. Έστω, κάτσε εκεί πέρα και δεν δε συμφωνεί. Σηκωθεί για να πούμε. Πρέπει να το διαλύσει το πράγμα. Κατάλαβα. Είναι δηλαδή κάνει κοινωνικό αγώνα, έτσι. Αντί να, αντί να χρησιμοποιήσει τα κινήματα με την καλία να τα χρησιμοποιήσει. Για να, να το Για την αντίσταση του κόσμου, α πούμε, γιατί κακά τα ψέματα και ο ίδιο θα βοηθιόταν για να πάρει την εξωσία μέσω τον κίνημα να πω κάνει κανένα και ένα διαλήγιο. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη κι εγώ έχω συνεργαστεί έχω φίλου ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχουμε κάνει κοινού αγώνε. Χωρί εγώ να είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρα, ακόμα κάνουμε. Ναι, ναι, και ακόμα κάνουμε. Δεν πήγαν το διαλύσω να βούμε το πράγμα εκεί πέρα. Α το να βγουμε. Κάνω την κριτική μου λέω τώρα εδώ πέρα κτλ. Αλλά όταν είμαστε στον αγώνα, είμαστε στον αγώνα, κάνουμε έναν αγώνα. Μα κουλάμε αφήσει, μα είμαστε σε μια διαδήλωση. Μα πάμε, κάνουμε μια διαμαρτυρία. Χαίρεσαι εγώ ποιο είσαι εσύ, ποιο είμαι εγώ, ποιο είναι ο Β, ο Γ, ο Δ. Να πούμε. Εσύ, <συσίλωση> ωραία, παλαϊκό μέτωπο μιλάμε, οπότε. Ναι, κάνουμε έναν αγώνα να πούμε. Έχει σημασία τώρα να κάτσουμε να λύσουμε διαφορέ και μαλακίε, δηλαδή. Συγγνώμη μιλάω και έτσι τώρα που είπα τη λέξη διαφορέ. Λοιπόν. Να πετάξω ένα μπίπ, τη λέξη διαφορέ. Να βάλει μετά ένα μπίπ να πούμε εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ. Φτιάχνουμε να πούμε τα ακούω αυτά, τριλαίνουμε. Και ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, όπως είπαμε, είναι όντως στενάχρονο να βλέπεις από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι εκφράζει την αλλαγή και την ελπίδα του λόγου για κάτι άλλος. Στον να φύγει τόσο σαύσος δικοματισμός ο οποίος διέλυσε τη χώρα. Να κάνει πρακτικέ που στηρίζουν το δικό μα αριθμό. Και έχω λόγο που το λέω και το επαναλαμβάνω, γιατί όπω σα είπα και χθε πάλι μου λέγανε από άλλο, από άλλο κίνημα από τι πίτσε, το πρώτο πράγμα που με ρωτήσαν, ήταν ότι είχα ένα σιριζέο γιατί ήθελα να το σου <laughs> Δηλαδή μιλάω με κινήματα και, και πέφτουν τα, τα σύννεφα. Γιατί εντάξει, εγώ του θεωρώ ότι είναι Οποιοδήποτε είναι κόντι σε αυτό το μαύρο το που υπάρχει έξω. Αυτό το μαύρο που είχε επιβάλλει ο Σαμαράς, τον Βανδρέου, ο Σιμίτης, Βανδρέ, ο Λιδάρχης Αποίτα... Οι Οι του πλανήτη, τέλος πάντων και Ελλάδα για Όλη αυτή η κόπρινη ε? ε? ναι. της Ελλάδας για των Ελλάδας και του πλανήτη και της Ελλάδας. Και της Ελλάδας μου το Όχι, βε... Του Μπουμπολιστάν, Α... του... λέγαμε πριν. Του Μπουμπολιστάν, τι να λέμε τώρα, ναι. Κρέμα. Όχι βέβαια, είμαστε, είμαστε συναγωνιστές, όλοι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να υπάρχει και από τους δύο αυτοί, αυτοί, αυτοί. σας. Υπάρχει πράγμα. και από τους δύο σε κάποιους, εντάξει, ο Δεν τους έβαλε όλου το ίδιο σαν ε, κύριε, παιδί μου, εντάξει, αλλά κάποιοι είναι και Παλτίνα. Και κάπως έτσι λίγο-λίγο κουτσάνοντα λίγο, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής αιστείας του πλατεία Radio. Είχαμε μαζί μα σήμερα τον Αλέξανδρο το Μιανάκο από το κίνημα «Δεν πληρώνω» να μας μιλήσει για τις δράσεις του κινήματος, να μας μιλήσει για τα δικαιώματα των πολιτών. Στην σε, σε, σε, σε καθημερινότητά του, σε ζητήματα που οποία ας πούμε η νομική ομάδα του κινήματο, γιατί μα μιλούσε βάσει τη ανάλυση, δεν είναι και τα δικά του, που ήταν η νομική ομάδα του κινήματο. Δεν πληρώνω τα δικαιώματα που έχουν σε περίπτωση που του σταματήσει ένα ελεγκτή, που ο ελεγκτή, όπω είπαμε, δεν είναι κρατικό όργανο, αστυνομικού του λέμε τώρα του. τέλο πάντων. Mm -hmm. Δεν είναι υποχρεωμένο να του δώσει τα στοιχεία σου, ούτε όταν τύχει και φωνάξει αστυνομικό ο ελεγκτή. Έχει δικαίωμα ο αστυνομικό σου, να του δώσω τα στοιχεία σου. Γιατί πραγματικά προσταθέβεσαι... Είναι προσωπικά δεδομένα. Στον δράδει. αστυνομικό θα του πει: Έλα εδώ στην άκρη να σου δώσεις τα στοιχεία. Μου πήγαινε με στο τμήμα να τα δώσω. Αλλά σε αυτό δεν θα τα δώσει. Δεν επιτρέπεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Ακριβώς. Και τώρα που γίνεται αύριο η δίκη που είπε το παλικάρι να πούμε σε 9 η ώρα που παλέψαμε. Ναι, αύριο. Ναι, αύριο. Δικάζεται ο άλλο ο άνθρωπο εκεί πέρα να πούμε. Διότι έσπασε λέει την μπάρα. Η οποία μπάρα, όπω μα είπε, με βάση. Ε, είναι παράνομη εγώ σου, λέω δεν να, πρέπει εγώ, να σου, εγώ σου λέω και να την έσπασε την παρά. Ο άνθρωπος λέει Αποδεικνύει Ψτάξει, από την αν... καταλαβαίνουμε ότι δεν την έσπασε Ψτάξει. Εγώ σου λέω και να την έσπασε Το, το κάνω πάρα... εγώ εδώ πέρα ένα παραθυράκι Και είναι φτωρά ξένης περιουσία Α. Λέμε τώρα έτσι Αλλά πως το βάζεις αυτό μέσα στους κέντρου Στη μέση του δρόμο και μη κόπης στο δρόμο Που είναι παράνομο είναι δηλαδή θα... Και όχι θα... μόνο μας εξήγησε Θα, το θα σου βάλω εγώ ας πούμε στη μέση του δρόμου Ένα βάζω. Και, ακριβώς... και να με το σπάσει. Να σε πάω μέσα για φθορά ξένη περιουσία. <laughs> αφού εγώ στο πέρασε μέσα στον δρόμο. <laughs> και εντωμεταξύ πρόσεξε. Εξ αυτού του λόγου, δηλαδή, επειδή υπάρχει ο νόμο αυτό, γι' αυτό και οι μπάρε αυτέ έχουν αυτή την ευαισθησία. Δηλαδή, κανονικά, <laughs> με το που την ακουμπά πρέπει να ανοίξει. <laughs> κανονικά και εδώ υπάρχει ένα που σκοτώθηκε. Δηλαδή, όταν ήταν στα πάνω του το κείμενο, δεν πληρώνω. Ναι, τι κλείδωναν. Τι και άνοιγαν για μέσα του τέτοιου. Λοιπόν. Φαίνεται δηλαδή και από την, από την κατασκευή των μπαρών ότι είναι παράνομε. Και ότι τι βάζουν εκεί πέρα και του λέει: Θα τσιμπήσει ο άνθρωπο, θα πληρώσει να πούμε, θα σταθεί εδώ, θα του που καλημέρα σα, χώστα, θα τα χώσει και τελείωσε η υπόθεση να πούμε. Τέλο πάντων, είναι εντελώ παντελώ παράνομα. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. o oh partigiano, portami via. o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via. Είχαμε μαζί μα τον Αλέξη να το δεχτούμε ανάγκα από το κίνημα Δεν πληρώνω. Μα είπε για τα δικαιώματα των πολιτών στην καθημερινότητά με τα οποία έχει ασχοληθεί το κίνημα Δεν πληρώνω. Μα είπε για τη δράση του κίνηματο πληρώνω, που όπω μα είπε και μ' πολύ αυτό, είναι κίνημα πολιτική ανυπακοή. Δεν είναι Δεν έχω, δεν πληρώνω. Εντάξει, Η πλειοψηφία του λαού αυτό λέει Εντάξει, Δεν έχω, δεν πληρώνω. Αλλά στη βάση του το κίνημα είναι. Δεν θέλω να πληρώσω, γιατί έχω πληρώσει την κρίση σας πάρα πολλές φορές Θυμίζει κάτι για όσοι γνωρίζουν την πολιτική ανυπακοή την οποία έλεγε το ΕΑΜ Έχω ανακορθέσω εγώ στο καταστατικό του Το οποίο έλεγε ότι καλούμε τους πολίτες να μην συνεργαστούν Να μην έχουν οποιαδήποτε, να μην δώσουν τα σύντηρά Να μην επιτρέψουμε σε δυνάμεις κατοχής Να του πάρουν τις περιουσσίες τους και ε, τα σπίτια του. Επίση, Επίσης ε, συζητήσαμε τις δ του κινήματο Δεν πληρώνω, και ήταν μάλιστα όπω σα είπα ο λόγο επ' τον οποίο επικοινωνήσα με τον Αλέξανδρο για να βγει στην εκπομπή. Γιατί όντω παρατηρούσα και εγώ και από το ίντερνετ που ήμασταν σε επαφή μέσα στο ίντερνετ ότι όντω κάθε τόσε μέρε, κάθε δύο εβδομάδε που παντού, χοντρικά, έβλεπα ότι υπάρχει μια δίωξη. Και επειδή βλέπω ότι έχουν ε, οξυνθεί οι διώξει του καθεστώτο απέναντι στι δυνάμει τη αντίσταση. Ή βέβαια, διότι όσο ενισχύεται το κίνημα, να πούμε, αντιδρά του καθεστώ. Έτσι συμβαίνει στι κούλτε να πούμε. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και καταστολή, αλλά και πολυδιάσπαση. Και αυτό είναι το θλιβερό κομμάτι των όσων είπαμε. Εγώ σίγουρα είπα, να ρωτήσουμε και. Δεν κοινά. το νιώθω αυτό σαν διάσπαση. Εγώ, Ήτανε... εγώ, εγώ γενικά μιλάω για διασπάση. Εντάξει, που στο κοινήμα, αυτοί μπήκαν μέσα κάποιοι να πούμε, θέλοντα μπορεί να πήραν και ένα-δυο άτομα, μπορεί και να μην πήραν και κανένα να πούμε. Εγώ δεν το θεωρώ διάσπαση. Διότι το κίνημα είναι ζωντανό, το κίνημα δεν πληρώνει, είναι ζωντανό. Είναι αγωνιστέ, είναι μέτωπο. Και κάνουν δουλειά οι άνθρωποι, να πούμε. Αγωνίζονται. Εγώ μιλάω και στι πραγματικέ διασπάσει. Για διασπάσει ανθρώπων, οι οποίοι πολλέ φορέ είναι όλοι αγωνιστέ. Και κάποια στιγμή χαλάνε, διαφωνούν σε κάτι. Και δυστυχώ υπάρχουν διασπάσει διαφορετική πυρήνε αγωνιστών. και δεν μιλούνται και μεταξύ του. Το οποίο τα έχουμε ζήσει και τα βλέπουμε. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό να πούμε. Εντάξει. Υπάρχει και αυτά τα στενάχώρα. Απλώ λοιπόν. εμεί πρέπει να επισημαίνουμε πούμε, τα θετικά του πράγματο. Δηλαδή ότι το κίνημα αυτό. Παρά τι όποιε διασπάσει κατά καιρού διαβάζουμε, ναι, ναι, κάνουμε, ναι. δείχνουμε, το κίνημα μεγαλώνει, γίνεται πιο δυνατό, αποκτάει εμπειρία, έτσι, την οποία τη χρησιμοποιεί στου αγώνε κτλ. Αυτό και ήθελε η διάσπαση, απλά μια παρένθεση. Έπλα έπρεπε να, έτσι, να, γίνει... Ναι, ναι, ναι, να γίνει ερώτηση. Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή αστρονομία του πλατεία Ρέντιο, που έχουμε μαζί μα τον Ρέντιο Ντέγμα Μέγα, το κίνημα Δεν Τυρώνω. Ναι, αυτή η εκπομπή θα ανέβει στο κονσέρβα στο πλατεία ρέντο.gr, όπω θα ανέβουν και οι προηγούμενε εκπομπέ, οι προηγούμενε που κάνουν τα παιδιά, οι Πάντα αρέδο, οι προηγούμενοι του Spot Gemanca τη Τετάρτη και του δικητού Ελευθερών Φαντάρων Σπάτακο τη Τετάρτη επίση, οι οποίε έπρεπε Ά, να έχουν ανέβει, αλλά άφησε το στεγάκι του στο πλατεία ρέντο και έτσι. Και δεν ξέρω αν θα ανεβάσει και την εκπομπή του Μπαρδούζα, του, του υποφαινόμενου δηλαδή. Δεν έχει, ανεβάσει. Και τις δύο. Και... και για τον Ισαγγελέα και για την Ελευθερία. Και, ναι. τα, δύο, και τα δύο. Είσαι σπουδαίος. Και βλέπεις από να... κάποια του θα ανεβάσουν το. Ναι, είδα αυτέ αυτές οι εκπομπές του Νυχτερινού ε, τις ε, ξέφαψα εγώ μέσα από το site να πούμε και τα λοιπά Α. επειδή ήταν κάπου καταχωνιασμένες είναι οι τρει πρώτε εκπομπές που κάνει για τη Μονσάδου και λέει μέσα για την Άγγε Βάρμπεν και τα λοιπά. και ε, τις ανέβασα αυτές διότι ετοιμάζει τώρα τι επόμενε εκπομπέ για τη Μονσάντου και τα μεταλλαγμένα και τα αρέστανα. Γιατί έχει πολύ πράγματα. Καταλαβαίνετε, η Μονσάντου έχει ψωμί να πούμε. Οπότε στρατε... έχει στρατευτεί ο Μπαρδούρ εδώ και εβδομάδε, ο νυχτερινό στρατεύεται. Αποκαλωμένοι όσο θα δείξει ναι, ο Φαντάρο Πάρτερ που θα μα βρει. Μπράβο. Ε, θα ανέβουν ναι, ε, ναι, λοιπόν αυτέ τι εκπομπέ. Ε, Όπω θα ανέβηκε ναι σήμερα αύριο ένα άρθρο στη μαύρη λίστα. Θα δείτε για ποιον, ε, για ένα γερμα, κύριο Γερμανό, να μην με Θα δούμε ποιο καταστρέφει τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Ποιο είναι η υπόπτη τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Η Γερμανικά επειδή δεν μπορούσε να βγαίνει κάθε εβδομάδα και να βγαίνει καλά, γιατί μια ώρα εκπομπή πάξει και ήταν 6 σελίδε γραμμών. Απο, αποφάσισα να τη βγάζω σε ανθράκια λίγο, λίγο, λίγο όπω λειτουργούμε την Πάξη Γερμανικά, να λειτουργούμε και την μαύρη λίστα. Σωστά, Μάνικα, έκανα να πούμε λίστα. Λοιπόν. Με ναι, έχει στείλει το ερωτηματολόγιο του φούκτελ. Όμως θέλω. Μου το έχει στείλει. Σε τι μορφή μου το έχει στείλει και δεν μπορώ να το κάνω έτσι να τα ανεβάσω στη σελίδα. Για το πες... εκτυπώσουμε τώρα για να το πάρουμε γιατί δεν το χρειαστούμε. Εντάξει θα το εκτυπώσουμε να το ανεβάσουμε στη σελίδα. Να δύο το χωρίς χωρίς. ανεβάς στη σελίδα. Το έχει ανεβάσει σελίδα δεν, το δε... Δεν διαβάζει τη σελίδα μα. Τι <laughs> πρόταμα! Πότε τα ανέβασε. Πού, πάει τώρα εβδομάδα και. Σοβα. Ντροπή μου. Μόλι τελειώσουμε την εκπομπή να με χτίσει. Ναι, τελειώσουμε, εντάξει, τελειώσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Θα τα πούμε εμεί πάλι με τον Παρδούσο. Δεν ξέρω πότε θα τα πείτε. Θα... Θα... Σύ... Σύντομα, σύντομα. Αύριο μεθαύριο μπορεί και αύριο. Σύντομα, mm -hmm. αύριο μεθαύριο. Ο θα βγει. Είπαμε, με την εβδομάδα φοβές. που θα τα την Εντάξει, Εντάξει, ξέρω εγώ. εγώ. Η καθυστέρηση είναι μέσα μαζική μεταφορά. Ναι, ε. ναι. Και στι 7 η ώρα την Τετάρτη το δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων Σπάρτακο στην τρίτη του εκπομπή, νομίζω, εκπομπή Καψιμί. Στην τρίτη εκπομπή. Λοιπόν, αγωνιστικού χαιρετισμού σε όλε τι εστίε ανομία. Για χαρά σε όλου. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντό προσώπου ανευθυλίσεω ή ασδήποτε διατυπώσεω ή αρχή και χωρίς να συνδρέχει αυτόφορος κατάλυψις. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα Πάσα άφη, θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις τα να επανέλθουν μέσως εις τα Η Υπόψην ότι μετά την δύση του ηλίου μας κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται αν προειδοποιήσεων. Η ημέρα δεν έπεσε σε ποτέ και ας λέγανα λας τος Από μια χώρα που ήταν φαντασκόν αέρα Σας μιλιάγιας μικρού της μαθητής Που πήρε τώρα τα Χριστού και τα μια σφαίρα Εδώ, εδώ πολυτεχνείο Εδώ, εδώ πολυτεχνίο. Μπορεί να με να κάνω σαν κι μάτια το